Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας του Ωσπορ Βάιλντ Διασκοβή Καταρίνα Δημόκου Συλάπανου από την πόλη σε ένα μεγάλο βάθρο στεκόταν το άγαλμα του ευτυχισμένου πίγκιπα. Ήταν όλος επιχρυσωμένος με λεπτά φύλλα καθαρού χρυσού για μάτια Είχε δυο λαμπερά ζαφύρια και ένα μεγάλο κόκκινο ρουμπίνι έλαμπε στη λαβή του σπαθιού του. «Μοιάζεσαι ενάγκυλος. Χαίρι μου που κάποιος στον κόσμο είναι τόσο χαρούμενος. Γιατί να μην είμαστε όλοι χαρούμενοι» Μουρμούριζαν τα παιδιά του δρόμου καθώς ατένιζαν το θαυμάσιο άγαλμα. «Ναι νύχτα. Πέταξε εκεί κοντά στην πόλη. Ένα μικρό χελιδόνι. Οι φίλοι του είχαν πάει στην Αίγυπτο πριν από έξι εβδομάδες, μα αυτό είχε μείνει πίσω. Κι έτσι κίνησε να του συναντήσει. Όλη τη μέρα πετούσε και τη νύχτα έφτασε στην πόλη του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Αμέσως είδε το άγαλμα στο ψηλό βάθρο. Εκεί θα φωλιάσω. Είναι ένα ιδανικό μέρος με πολύ καθαρό αέρα. Και βολεύτηκε ανάμεσα στα παπούτσια του ευτυχισμένου πρίγκιπα. «Έχω χρυσή κρεβατοκάμαρα», είπε απαλά στον εαυτό του και κοίταξε τριγύρω καθώς ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Μα καθώς έβαζε το κεφάλι του κάτω απ' τη φτερούγα του, έπεσε πάνω του μια μεγάλη σταγόνα νερό. «Τι παράξενο». «Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Τα αστέρια λάβουν. Κι όμως φρέχει. Το κλίμα στην Βόρεια Ευρώπη είναι πραγματικά αφρικτό», είπε και τότε έπεσε άλλη μια σταγόνα. «Μα αυτό το άγαλμα δεν υπαρχει ουτε ενα συννεφο στον ουρανο τα αστερια λάμπουν. κι ομως φρεχει το κλιμα στην βορεια ευρωπη ειναι πραγματικα φρικτό. ειπε και τοτε επεσε αλλη μια σταγονα μα αυτο το αγαλμα δεν μπορει ουτε τη βροχή να εμποδίσει. Πρέπει να βρω μια καλή καμινάδα να φωτιάσω», είπε και αποφάσισε να πετάξει μακριά. Αλλά πριν προλάβει να ανοίξει τα φτερά του, έπεσε και τρίτη στα γόνα. Και όταν κοίταξε ψηλά, είδε. Τι ήταν αυτό που είδε. Τα μάτια του ευτυχισμένου πρίγκιπα ήταν γεμάτα δάκρυα που κυλούσαν στα χρυσαφένια μαγουλά. Το πρόσωπό του φανταζε τόσο όμορφο το σελινόφο, που το χελιδόνι γέμισε Ήκτου. «Ποιος είσαι» «Ρώτησε» «Είμαι ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» «Και τότε, γιατί κλες. «Ρώτησε το χελιδόνι» «Με κατάβραξες, το ξέρεις» «Τότε που ζούσε και η ανθρώπινη καρδιά» «Απάντησε το άγαλμα» «Δεν ήξερα τι είναι τα δάκρυα» «Επειδή ζούσα στο παλάτι του Σάν Σουσί» «Όπου η λύπη δεν έβρισκε του σαν οπου η λυπη δεν εβρισκε εισοδο να μπει» «Την ημέρα» Έπαιζα με τους φίλους μου στον κήπο και το απόγευμα ήμουν πρώτος στο χορό στη μεγάλη αίθουσα. Γύρω από τον κήπο υπήρχε ψηλό τείχος. Μα ποτέ δεν νοιάστηκα να ρωτήσω τι υπήρχε παρά έξω. Όλα ήταν πανέμορφα για μένα. Οι αυλικοί μου με φώναζαν απλά ευτυχισμένο πρίγκιπα. Και ευτυχισμένος τα αλήθεια ήμουν, αν η ευχαρίστηση είναι το ίδιο με την ευτυχία. Έτσι έζησα και έτσι πέθανα. Και τώρα που είμαι νεκρός, με στήσανε εδώ τόσο ψηλά, που μπορώ να δω όλη την ασχήνια και όλη τη δυστυχία της πόλης μου. Κι αν και η καρδιά μου είναι από μολύβι, δεν μπορώ παρά να κλαίω. «Μακριά», συνέχισε το άγαλμα με την πάσα μελωδική φωνή του. «Μακριά σε ένα σοκάκι υπάρχει ένα αυτοχόσπιτο. Ένα από τα παράθυρά του είναι ανοιχτό». Και βλέπω μια γυναίκα να κάθεται σε ένα τραπέζι. Το πρόσωπό της είναι αδύνατο και κουρασμένο. Και έχει τραχές κόκκινες παλάμες, όλες τρεπημένες από τη βελόνα, επειδή είναι ράφτρα. Σε ένα κρεβάτι, στη γωνία του δωματίου, ένα άρρωστο αγόρι είναι εξαπλωμένο. Έχει πυρετό και ζητάει πορτοκαλάδα. Μητέρα του έχει να του δώσει μόνο νερό από το ποτάμι. Και το μικρό αγόρι κλαίει. «Χελιδόνι, χελιδόνι, χελιδονάκι! Θα βγάλεις το ρουμπίνι από τη λαβή του σπαθιού μου! Τα πόδια μου είναι σφαλισμένα σε αυτό το βάθρο και δεν μπορώ να κινηθώ!» «Με περιμένουν στην Αίγυπτο!» είπε το χελιδόνι. «Οι φίλοι μου πετούν πάνω από τον ήλιο και μιλούν στα μεγάλα νούφαρα!» «Χελιδόνι, χελιδόνι, χελιδονάκι! Δεν θα μείνει μαζί μου για ένα βράδυ, να γίνει ο αγγελιοφόρος μου!» Αγόρι διψάει τόσο πολύ και η μητέρα του είναι τόσο λυπημένη. Ε, δεν νομίζω ότι μου αρέσουν τα μικρά παιδιά, απάντησε το χελιδόνι. Πέρσι το καλοκαίρι που έμενα στον ποταμό, ηρθανε εκεί δύο αγενή αγόρια. Τα παιδιά του μιλιονά και μου πέταγαν πέτρε κάθε μέρα. Ποτέ δεν με πέτυχαν, φυσικά, αλλά όπω και να το πάρει, ήταν μια σοβαρή ένδειξη ασέβεια. Όμω ο ευτυχισμένο πρέγκιπα. Βάνηκε τόσο λυπημένο, που το χελιδονάκι το μετάνιωσε. Κάνει πολύ κρύο εδώ, αλλά θα μείνω μαζί σου για ένα βράδυ και θα γίνω ο αγγελιοφόρος σου. Σε ευχαριστώ χελιδονάκι, είπε ο πρίγκιπας. Έτσι λοιπόν το Χελιδόνι αφέρεσε το μεγάλο ρουμπίνι από το σπαθί του πρίγκιπα και πέταξε κουβαλώντας το στο ράμφος του πάνω από τις σκεπέ της πόλης. Τέλος, έφτασε στο φτωχό και κοίταξε μέσα. Το αγόρι έτρεμε από τον πυρετό στο κρεβάτι του και η μητέρα του είχε αποκοιμηθεί από την κούραση. Πήκε και άφησε το μεγάλο ρουμπίνι στο τραπέζι δίπλα στην δαχτυλίθρα της. Μετά, έταξε απαλά γύρω από το κρεβάτι και ανέμισε τα φτερά του και να δροσίσει το μέτωπο του αγόριου. «Είδρουσα που νιώθω» είπε το άρρωστο παιδί. «Μάλλον και βυπίστηκε σε έναν γαλήνιο ύπνο. Στη συνέχεια το χελιδόνι πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα και του είπε τι είχε κάνει. «Παράξενο, αλλά νιώθω πιο ζεστά τώρα και ας έχει τόσο κρύο». «Είναι που έκανες μια καλή πράξη» είπε ο πρίγκιπας και το χελιδονάκι έπεσε να κοιμηθεί. Καλημέρα το χελιδόνι πήγε σε όλα τα δημόσια μνημεία. Έκατσε μάλιστα πολλή ώρα πάνω στο καμπαναριό της εκκλησίας. Οπότε πήγαινε εκεί, τα σπουργίτια την τίγηζαν και έλεγαν μεταξύ τους Είχε το κρυκτοξένας» και το χελιδόνι το απολάμβανε πολύ αυτό. Αν βγήκε το φεγγάρι, έταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα. Έχεις ε, καμία παραγγελία για την Αίγυπτο? Τώρα, ξεκινάω. Χελιδόνι, χελιδόνι, χελιδονάκι, είπε ο πρίγκιπας. Δεν θα μείνεις μαζί μου άλλο ένα βράδυ. Α, με περιμένουν στην Αίγυπτο. Απάντησε το χελιδόνι. Χελιδόνι, χελιδόνι, χελιδονάκι, είπε ο πρίγκιπας. Μακριά στην πόλη βλέπω ένα νεαρό άντρα σε μια άθλια σοφίτα. Σκύβει πάνω από ένα γραφείο γεμάτο χαρτιά και σε ένα ποτήρι δίπλα του έχει ένα μπουκέτο μαραμένες βιολέτες. Τα μαλλιά του είναι καστανά και κατσαρά, τα χείλη του είναι κόκκινα σαν τυροδιά και έχει μεγάλα ονειροπόλα μάτια. Προσπαθεί να τελειώσει ένα θεατρικό για το σκηνοθέτη του θεάτρου... Αλλά έχει παγώσει και του είναι αδύνατο να γράψει πλέον. Δεν έχει φωτιά στο τζάκι και πινα τον έχει με ισολυπόθυμο. Θα περιμένω μαζί σου για άλλη μια νύχτα. Να του πάω άλλο ένα ρουμπίνι. Πρότεινε το χελιδόνι, που στα αλήθεια ήταν καλό καρδο. Αλίμονο. Δεν έχω άλλο ρουμπίνι πια. Μόνο τα μάτια μου έχουν μείνει. Είναι φτιαγμένα από σπάνια ζαφύρια που τα έφεραν από την Ινδία πριν χίλια χρόνια. Βγάλε το ένα τους και πηγαινέ το σε εκείνο. Είπε ο πρίγκιπας. Καλέ μου πρίγκιπα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είπε το χελιδόνι και άρχισε να κλαίει. Χελιδόνι, χελιδόνι, χελιδονάκι. Είπε ο πρίγκιπας. Κάνε όπως προστάζω. Έτσι το χελιδόνι έβγαλε. Το ένα ζαφιρένιο μάτι του πρίγκιπα και πέταξε στη σοφίτα. Ήταν πολύ εύκολο να μπει μέσα, επειδή είχε μια τρύπα στη στέγη. Χύμιξε μέσα από την τρύπα και βρέθηκε στο δωμάτιο. Ο νεαρός είχε καλύψει το κεφάλι του με τα χέρια του απελπισμένος και δεν άκουσε το φτερούγισμα του πουλιού. Όταν σήκωσε το βλέμμα του, βρήκε το πανέμορφο ζαφύρι Ανάμεσα στις μαραμένες βιολέ. Την άλλη μέρα το χελιδόνι πέταξε στο λιμάνι. Φεύγω για Αίγυπτο! Φώναξε το χελιδόνι, μα κανείς δεν νοιάστηκε. Και όταν βγήκε το φεγγάρι, πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Του φώναξε. Χελιδόνι, χελιδόνι, χελιδονάκι! Δεν θα κάτσεις μαζί μου όλη μια νύχτα, είπε ο πρίγκιπας. Είναι χειμώνας και σύντομα το κρύο του χιονιού θα φτάσει και εδώ. Καλή μου πρίγκιπα, πρέπει να σε αφήσω, μα δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Και την επόμενη άνοιξη θα επιστρέψω με δύο πανέμορφους πολύτιμους λίθους για να αντικαταστήσουμε αυτούς που χάρισες. Το ρουμπίνι θα είναι πιο κόκκινο από το κόκκινο τριαντάφυλλο και το ζαφύρι θα είναι μπλε. «Σαν τον οκεανό», απάντησε το χελιδόνι. «Στη πλατεία εκεί κάτω, στέκει ένα κοριτσάκι που πουλάει σπίρτα. Τις έπεσαν τα σπίρτα κάτω, βραχήκαν και χάλασαν όλα. Δεν έχει παπούτσια ή καλτσε και το κεφαλάκι της είναι χωρίς σκουφάκι. Βγάλε και το άλλο μάτι μου και δώσεις το. Έτσι θα κλιτώσει το ξύλο από τον πατέρα της», είπε ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. «Θα μείνω μαζί σου άλλη μια νύχτα, αλλά δεν μπορώ να σου βγάλω το μάτι, θα είσαι εντελώς τη μετά» είπε το Χελιδόνι, «Χελιδόνι, Χελιδόνι, Χελιδονάκι, κάνε όπω προστάζω». Έτσι το Χελιδόνι έβγαλε και το δεύτερο μάτι του πρίγκιπα και πέταξε με ορμή. Με μια βουτιά πέρασε δίπλα από το κοριτσάκι με τα σπίρτα και άφησε τον πολύτιμο λίθο στην παλάμη του. «Μι όμορφο είπε το κοριτσάκι και τρέξε σπίτι του η δόνη γύρισε τότε στον πρίγκιπα. «Είσαι τυφλός τώρα και θα μείνω μαζί σου να σε προσέχω». «Όχι γελιδονάκι, πρέπει να φύγεις για την Αίγυπτο» είπε ο καημένος πρίγκιπας. «Θα μείνω μαζί σου για πάντα». «Να σε προσέχω» είπε το χελιδόνι και κοιμήθηκε στα πόδια του πρίγκιπα. Όλη την επόμενη μέρα κάθισε στον νόμο του πρίγκιπα και του είπε ιστορίες από μακρινούς, παράξενους τόπους. «Αγαπημένο μου χελιδονάκι, μου λες θαυμαστές ιστορίες, αλλά πιο θαυμαστό απ' όλα είναι πόσο υποφέρουν οι άντρε και οι γυναίκες. Η δυστυχία είναι το μεγαλύτερο μετιστήριο. Πέταξε πάνω από την πόλη μου, Χελιδονάκη, και πες μου τι θα δεις. Ζήτησε ο πρίγκιπας. Έτσι το Χελιδόνι πετάξε πάνω από τη μεγάλη πόλη κι είδε τους πλούσιους να γιορτάσουν στα όμορφα σπίτια τους, ενώ οι Ζητιάνοι έστεκαν έξω από τους φράχτες των κήπων των πλουσιόσπιτων. Πέταξε σε σκοτεινά σοκάκια και είδε τα λευκά προσωπάκια των παιδιών που πεινούσαν. μετά επέστρεψε στον πρίγκιπα και του διηγήθηκε όσα είχε δει. «Είμαι επιχρυσωμένος με φύλλα από ατόφιο χρυσάφι», είπε ο πρίγκιπας. «Πρέπει να τα βγάλεις ένα-ένα και να τα δώσεις στους στοχούς μου. Οι ζωντανοί πάντα νομίζουν ότι ο χρυσός μπορεί να τους κάνει ευτυχισμένου. Φίλο το φίλο το χελιδόνι έβγαζε το χρυσάφι, μέχρι που ο ευτυχισμένο έμοιαζε πια αρκετά μοντό και γκρίζο. Φίλο το φίλο τα έδινε στου φτωχού και τα πρόσωπα των παιδιών έγιναν πιο ροδαλά και γελούσαν παίζοντας στους δρόμους. Έχουμε ψεμι να φάμε! φώναζαν. Κατόπιν ήρθε το χιόνι. Και μετά το χιόνι, ήρθε ο Το καημένο χελιδονάκι, κρύωνε όλο και πιο πολύ. Αλλά δεν άφηνε τον πρίγκιπα, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Μα στο τέλος, καλά με πως θα πέθαινε. Αντίο καλέ μου πρίγκιπα, μπορώ να φιλήσω το χέρι σου. Μουρμούρισε. Χαίρομαι που θα πας τελικά στην Αίγυπτο, χελιδονάκι. «Εμεινες πάρα πολύ καιρό, αλλά φίλησέ μου στα μάγουλα επειδή σ' αγαπώ». «Δεν πάω στην Αίγυπτο», είπε το χελιδόνι. Φίλησε τον ευτυχισμένο πρίγκιπα στα μάγουλα και έπεσε νεκρό στα πόδια του. Εκείνη τη στιγμή ένας παράξενος ήχος ακούστηκε μέσα στο άγαλμα σαν να σπάει κάτι. Η μολυβένια καρδιά του πρίγκιπα είχε σπάσει στα δύο. Σίγουρα ήταν φοβερά δυνατός ο παγετός. Χωρίς το ολοπρωί ο δήμαρχος προχωρούσε στην πλατεία συντροφιά με τους δημοτικούς συμβούλους. Καθώς περάσαν από το βάθρο κοίταξαν ψηλά το άγαλμα. «Συμφορά, πώς ξέπεσε έτσι ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» είπε. Έχει κιόλα ένα νεκρό πουλί δίπλα στα παπούτσια του! Συνέχισε ο δήμαρχο. Ό, πρέπει να εκδώσουμε μια δημόσια διακήρυξη: Ότι τα πουλιά δεν επιτρέπεται να πεθαίνουν εδώ. Έτσι γρέμισαν το άγαλμα του ευτυχισμένου Μετά έλειωσαν το άγαλμα σε μια υψηκάμινο. Τι παράξενο πράγμα. Αυτή η σπασμένη καρδιά από μολύβι δεν λιώνει στην υψηκάμινο πρέπει να την ξεφορτωθούμε είπε ο επόπτης των εργατών στο χιτήριο έτσι την πέταξαν σε μια σκολισμένη στίβα και είχαν πετάξει και το νεκρό χελιδόνι Φέρε μου τα δύο πολυτιμότερα πράγματα της πόλης είπε ο Θεός σε έναν από τους αγγέλους του και ο του έφερε τη Μολυβένια καρδιά και το νεκρόπουλί. Αυτά είναι τα πολύτιμα πράγματα που βρήκα στην πόλη. Είπε ταπεινά ο άγγελος. Διάλεξε σωστά. Επειδή στον κήπο του Παραδείσου αυτό το νεκρόπουλί θα καλαβάει για πάντα και στη χρυσή μου πόλη ο ευτυχισμένος πρίγκιπας θα με δοξάζει. Απάντησε τότε ο Θεό.